Είμαστε και πάλι εδώ μετά από αρκετές μέρες. Μεσολάβησαν πολλά γεγονότα. Ο πρόεδρος του Πασόκ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, μίλησε στη Διεθνή Έκθεση, έδωσε τη συνέντευξη Τύπου, ανακοινώθηκαν ψι... ονόματα ψηφοδελτίων. Η Νέα Δημοκρατία περνάει ένα σοκ και δέος, κράκ και δέος. και είμαστε και σήμερα εδώ. Για να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο τον Βασίλη του Μούρτη όλα όσα ζούμε στην τελική ευθεία προ τι εκλογέ, προ τι κάλπε. Βασίλη, οδεύουμε ολοταχώ προ τι κάλπε. Ποια είναι η αίσθησή σου, Η αίσθηση μου ότι έχει παγιωθεί η διαφορά του Πασόκ, και όχι μόνο αυτό, αλλά διευρύνεται. Και αυτό παρότι η Νέα Δημοκρατή είχε όχι τόσο στην παρουσία του κυρίου Καραμανής στην Θεσσαλονίκη, έστω και αν οι, οι Αμέσω επόμενε δημοσκοπήσεις έδειξαν κάπου να υπάρχει λίγο μεγαλύτερος εισπύριο στις Νέα Δημοκρατίες και μια μικρή στο 04 5 μείωση της διαφοράς. Ήρθε η παρουσία του Γιώργου Παπαδρέου η οποία ανέβασε την διαφορά σε μεγαλύτερα ύψη από ότι ήταν πριν την επίσκεψη του κύριου Καραμανλή. Πάντως αν με, και... αν με επιτρέψεις είναι ε... ότι η, ε, λένε, η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που είπε και ο, ο Κώστο Καραμανλής από στην Αντένα στο το Λαρίλι που τον άκουγα προηγουμένω, ήταν αυτό που ποντάρει είναι στη συσπήρωση Των ψηφοφόρων τη Νέα Δεν έχει κάτι άλλο να περιμένει. Από ό,τι κατάλαβα και σήμερα από όσα είπα, αλλά και γενικότερα από όσα λένε, είναι, είναι το μόνο πλέον που περιμένουμε στη Νέα Δημοκρατία. Να υπάρξει μια περαιτέρω συσπήρωση. Εντάξει, δεν μπορεί να υποκλείσει κανένα ότι μπορεί να υπάρξει μια κάποια μεγαλύτερη συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ένα κόμμα, κυβερνών κόμμα, ένα κυβερνητικό κόμμα, είτε είναι κυβερνών είτε όχι, ε, χάνει τι εκλογέ. Από την αποσυσπήρωση των όσων το, ψήφι, όσων το ψήφισαν στι προηγούμενε εκλογέ. Και να διευκρινίσουμε εδώ το εξή. Όσοι ψήφισαν ένα κόμμα σε προηγούμενε εκλογέ, δεν σημαίνει ότι είναι μόνοι ψηφοφόροι του συγκεκριμένου κόμματο. Ασφαλώ, <med> δεν του έχουν καταρριφθεί. Ούτε πρόβατα είναι οι άνθρωποι και οι Υπάρχει πάντα σε όλο <σ> το κόμμα το σκληρό αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων οι οποίοι μετακινούνται και επιλέγουν αυτό που, το οποίο κατά τη γνώμη τους ε, είναι εκείνο που τους έξυπηρε, που έξυπηρε τους ίδιους, προσωπικά αλλά και γενικότερα ε, και επιλέγουν με βάση αυτό το κριτήριο. Συμφαλώς υπάρχει ένα 4-5% που μετακινείται που διαμορφώνει και τις εκάστοτε πλειοψηφίες. Βεβαίω, άρα θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσδοκά κάποια αύξηση της πληρωσίας της. αυτή δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Όστα να τη δώσει νίκη. Και ήδη φάνηκε αυτό στη χθεσινή δημοσκόπηση τη GPO που έδειξε το Μέγκα ότι το 70% όσων απήχαν από τι ευρωεκλογέ του 2009 θα πάνε να ψηφίσουν. Ένα. Δεύτερο, από αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό, πολύ μεγάλο, το πολύ μεγάλο ποσοστό πήγαινε στο Πασόκ. Ναι. Και από αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό που πήγε στο Πασόκ είχαν ψηφίσει το 2007 να είναι δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτά είναι τα πράγματα, είναι αποτέλεσμα τη δημοσκόπηση που φάνηκαν χθε. Και σήμερα φάνηκε και μια άλλη δημοσκόπηση. Η χθεσινή δημοσκόπηση έδεινε την διαφορά στο 6,8 περίπου%. Σε μέτρο ανάλυση γύρω στο 8%. Τη ZPO ήταν στο 5,9 η ναι, ναι, η GPU ήταν στο 5,9, οι μέτρο nice ανάγκης εχθές έδινε στο 8,5% και σήμερα η Mark στο mm. στον α, έδωσε 7,2%. 7,2. Δηλαδή, εάν έχουμε αυτά τα ποσοστά που δίνουν επίσημα, έτσι, γιατί οι εταιρείες δημοσιοποιήσουν να λαμβάνουν και να ρίσκουν, και ειδικά μετά το κάζο που πάθαν και στι τελευταίε ευρωεκλογές, ναι, είναι, εντάξει, πιο, είναι, είναι πιο προσεκτικές, ειδικά στα έξιες για, για, για να μην είμαστε ισοπεδοτικοί. Ναι. Εγώ δέχομαι αυτό που άκουσα από τον ε, Οθωμάδο Γεράκη στο αλφά Είπε ότι οι ελληνικές εταιρείε δημοσκοπήσεων έχουν εμπειρία 40 ετών στις δημοσκοπήσεις. <σχ> Είχε ξεκινήσει η ΆΕΚΑ, <σχ> παραθυμάσεις ο Νίκο. Ναι, Έτσι. ασφαλώς. Και έχουν 10 ετών εμπειρία στα exit polls. Λοιπόν, ναι. Ε, είναι, είναι σημαντικό αυτό για να δούμε ε, και την... Ε, αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιείται επειδή δεν είναι, χρειάζεται Πάντως, να εδώ που τα τόποτα, πιστεύω, λέμε στα δύο μιστρίτα πέφτουν πάντα μέσα και κάνουν καλά τη δουλειά του. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα παιχνιδιά και γίνονται. Εντάξει, λογικό είναι. Από να <laughs> γίνονται κάποιο παιχνιδάκια, <laughs> Μισή μονάδα, πάνω μισή μονάδα. Κάτω άλλο στη μονάδα για να προκύψει μία μονάδα, ε, μισή μονάδα υπερνόση άλλου κόμματο και να από κάποιο τρίτο. Εγράζεται πολλά πράγματα, τρεις Έτσι, αυτός, έτσι γι αυτό, γι' αυτό και υπάρχει το σύμπλιν 2% του στατιστικού λεπνού έτσι. Έτσι, έτσι. Ε, γι' αυτό είναι το λόγο, γιατί δεν έχουν δείγμα. Πάντως, υπήρξε, εμείς στο Air βάλαμε χθε μια άλλη δημοσκόπηση που δεν έχει σχέση με όλα αυτά, έτσι, δεν είναι επίσημη κλπ. Είναι στο Facebook το, το γνωστό ε, χώρο, χώρο κοινωνική δικτύωση που υπάρχει. Ε, το εκεί, Ένα ένας, ένας πολυτελής χώρο κοινωνική δικτύωση από τι έχω αντιληφθεί. Εντάξει. <laughs> διότι δίνει 14% στο Πασφαλό. <laughs> λοιπόν, ναι, και δίνει 14% <laughs> τη διαφορά υπέρ του ΠαΣΟΚ. Αλλά και... εκεί είναι στο Facebook ε, Αλλά το δείγμα είναι τεράστιο όμω, Είναι κατοχύτητο όχι... Τον οικονομικά εύρωση των οικογενειών Δεν νομίζω, όχι δεν... Ήταν στην αρχή της ξεκίνησης Αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό Αν, αν με επιτρέπεις βασίδη Γιατί πώς, είναι... έχουν κάνει δικαιολογίστα... όλοι Και πώς δικαιολογεί το 14% στο πασόκ. Δεν ξέρω ε, ε, μα όταν... Σήμερα για παράδειγμα μα Ψηφίζουν πάρα πολύ νέοι εκεί Έχει υπόψη, έτσι Ναι, παντού ψηφίζουν νέοι Ε, ναι και... Ε, για ταξύ, α, σύμφωνα με όλες τις δημοσιοποίησεις το ισχυρό κομμάτι το, το ισχυρό κομμάτι ηλικιακό στο οποίο στο οποίο ποντάρει η δημοκρατία είναι μεταξύ τα 25 και 40 ετών Λοιπόν δεν ποντάρει από εκεί και κάτω Νομίζω το αλλά έχει χάσει έλεγα αυτό. Από 30 από και φαίνεται. πάνω Από ότι φαίνεται το έχει χάσει αυτό Ναι Αλλά στο facebook αποτυπώνεται διαφορετικά Ε, θα το δούμε, πάντως ε, για να μην τώρα κάνουμε ανάλυση τη... δεν είναι, εγώ... εγώ το εγώ, ανέφερα δεν ως ένα πιστεύω. ενδεικτικό έτσι, στοιχείο των δημοσκοπήσεων των ημερών και επειδή είναι ένα τεράστιο δείγμα 100.000 ανθρώπων δεν είναι τώρα ένας και δύο έτσι ε, και δίνει μια, πάση περιπτώσει, δείχνει ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει πολύ δεν έχει σημασία τώρα το ποσοστό, η τάση είναι αυτή και επίσης η τάση είναι από ό,τι φαίνεται και αποτυπώνεται ότι το, το πιο θα, θα είναι τρίτο κόμμα Θα παιχτεί μεταξύ Καρατζαφέρη Παπαρίγα, Λαός, του Λαός και του Κουκουέ. Ε, και μετά είναι σύλλη... οι οικολόγοι με του ΣΥΡΙΖΑ που θα παλέψουν για το αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή. Η αίσθηση δική μου είναι ότι το Κουκουέ θα είναι το τρίτο κόμμα. Ναι. Ο Καρατζαφέρης θα περιοριστεί στην τετάρτη θέση. Δεν έχει πολλά περιθώρια... Αν λόγω τέτοια να τον φέρω στην τρίτη θέση, παρόλα όσα γίνονται στη Νέα Δημοκρατία, όπω αυτά που έγιναν χτε το βράδυ. Ναι, θα, θα τα πούμε και αυτά τώρα. Ναι, <laughs> ναι στη συνέχεια. Λοιπόν, ε, άρα Μπέη, κατά τη γνώμη μου, θα μείνει στην τέταρτη θέση. Ω συνασπισμό το παλεύει και ε, δεν έχει λήξει στο θέμα Μπέην Δε Αυτό που έχει λήξει είναι για του υπόλοιπου πράσινου, οι οποίοι μένουν οριστικώ εκτό βουλή. Μπήκαν όπω μπήκαν στην Ευρωβουλή. Στο μεταξύ δεν έχουν δείξει απολύτω τίποτα για μπορεί να κάνουν. Αν μπορεί να είναι χρήσιμο να προσφέρουν κάτι στην εσωτερική πραγματικότητα, οπότε δεν, κανένα δεν κατάλαβε γιατί θα πρέπει να του ψηφίσει και να μπουν και στην Ελληνική Βουλή. Άσε που ειδικά ο κ. Στρεμόπουλο προκάλεσε απίστευτα και με τη συμπεριφορά του και με τη στάση του και με τι θέσει του που ήταν φοβερέ και τρομερέ όταν έγιναν γνωστέ για έναν μεγάλο κόσμο. Να, ένα μεγάλο ένα παρατώ... κοινό. Κουβαλάει ένα, παρατώ... <συμί> <Πουβαλάει> ένα παρελθόν <συμί> το οποίο είναι αμαρτώλο. Είναι αμαρτώλο. Εντάξει, <συμί> ας δεν το χαρακτηρίσω εγώ. Ε, βάση <συμί> σε εισαγωγικά <συμί> το βάζω, εντάξει. <συμί> ε, δε, <συμί> ο, ο, ο, ο, ο Δεν είναι δεν είναι αυτό. Δεν είναι αποστάσεις, αποσ... <συμί> δεν Δεν αναθεωρεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα. που έχει μια είναι σταθερότητα. είναι η σταθερότητα, αλλά αυτή. Ε, έχω την αίσθηση επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει εκτός βουλή. Έτσι φαίνεται. Ε, εντάξει, παίζεται ανάλογα με το Ναι, παίζεται, ε, ]ς παίζεται. ]ς είναι α... στο δόνιο, αλλά μάλλον εκεί. Πάνε χωρίς αρχηγό, πάνε σαν μπουλού και ασκέρι και σφάζονται μεταξύ τους το θάνατά. Έχουν σοβαρότερο το πρόβλημα. Ε, έχουν, δηλαδή κόμμα ο χωρίς αρχηγό. Κόμμα, στην ουσία έτσι, σε χωρίς αρχηγό. Είναι υπηρεσιακό και τύπη, ένα από του 11 ο Τσίπρα του συνασπισμού. Δεν είναι αρχηγό ΣΥΡΙΖΑ και, oh, και του έχουν πει ότι μόλι πρίσουν οι κάλπε τώρα για να μην σφαχτούμε μπροστά στι τηλεοράσει, θα γίνει το ένα να δει. Αυτό λένε. Ε, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι σοβαρή κατάσταση, δεν είναι σοβαρή εικόνα. Το... το θέμα εδώ, Νίκο, είναι το εξή. Ότι εφόσον η ΣΥΡΙΖΑ ε, κινείται όπω το περιγράφει. Το πρόβλημα δεν θα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα θα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, εφόσον και δε στις εκλογέ δεν θα έχει έναν αξιόπιστο ειτέρο για να συζητήσει και να συμφωνήσει. Και ενδεχομένως, να μετέχει και αυτός ο χώρος σε μια προσπάθεια ανάπτυξης. Μπορεί ]ς, ]ς μια... να μετέχουν ως κάποιες προσωπικότητες και ο χώρος αυτός να ανασυγκροτηθεί και εκτός Βουλής και να, με και, τις κοινωνικές δυνάμεις που έχει στους διάφορους χώρους να συγκροτήσει κοινωνικές συμμαχίες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι σε yeah. κυβερνητικό σχήμα για να κάνουν, γίνουν όλα αυτά. Αυτό θα σημαίνει ίσως και διάσπαση του συγκεκριμένου χώρου αλλά δεν ξέρω πόσοι το θέλουν αυτό. Δεν είμαι σίγουρο ότι θέλει και το ίδιο το Πασόκ να διασπαστεί ο ΣΥΡΖΑΣ να απορροφήσει εκείνο κάποια στελέχη του και να τα αξιούν εδώ ή εκεί. Αλλά έχω δεμιουργήσει ότι θα το ήθελε κόμμα και yeah. μάζει στη Βουλή ε, για να μπορέσει να στηριχτεί Έστω, έχει να έχει αυτοδυναμία, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Ναι, Έχω καταλάβει από τον Γιώργο Ανδρέου. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν θα έχει αυτοδυναμία του Πασόκη ή όχι. Θα πέφτει και θα ζητήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ στήριξη ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά πρέπει να πρέπει κάποια... ναι. ασφαλώς αλλά μόνο που κάποιοι άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ μετέχουν σε άλλο είδου σενάρια συνεργασία τα οποία... Για παράδειγμα, αναφέρουμε στην μυστική συνάντηση του Κώστα Σιμίτη με τον Γιώργο Σουφιά τη Ήπνο πριν το 15 Αύγουστο, που μετείχαν και δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με κάποιου άλλου, και όλοι αυτοί, μετά από εκεί πήγε ο Σουφιά και εξηγήθηκε τι εκλογέ των Καραμαντί, τι πέτυχε και σχεδιάζουμε άλλα πράγματα. Αυτό τώρα είναι λίγο εκτό επίσημης πολιτική, αλλά είναι η δισογραφία. Ναι, τέλο πάντων, έχω, εγώ έχω την εντύπωση ότι. Ε, τα στελέχη, στελέχη του συνασπισμού που υποστηρίζουν την προσέγγιση, αν όχι συνεργασία με το πασόκ, θα ήθελαν συνεργασία ε, με το επίσημο πασόκ. όχι με ένα τμήμα του το οποίο ενδεχομένως να αποσπαστεί κάποιο κάτω από κάποιες συνθήκες οι οποίε δεν σήμερα και ενδεχομένως να διαμορφωθούν αργότερα, Και α, αυτό βέβαια έχει μια προϋπόθεση. Εάν να γινώ, βάλουμε μια νοτελία βασίλη να κάνουμε ένα, διά, ένα διάλειμμα γιατί είμαστε στα τεχνικά σχέση μας. Σχέση μου ολοκληρώνω στα δέκα δευτερόλεπτα ε? Ναι. και πάμε στο διάλειμμα. Έλεγα ότι ε, εάν θα ήθελαν ε, η, για, η, η, η προϋπόθεση η οποία α, θα υπήρχε για να γίνει ε, μια συνεργασία εκτός Uh, επισήμου πασόκ και επισήμου uh, ΣΥΓΙΖΑ θα ήταν να πάμε στα σενάρια της συγκυβέρνησης δηλαδή να μην υπάρξει αυτοδυναμία κατ' και μετά να πάμε στη συγκυβέρνηση εκεί θα μπορούσε να γίνει uh, να εφαρμοστεί ένα τέτοιο σενάριο εάν υπάρξει αυτοδυναμία δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένα σενάριο Μάλιστα. πάμε τώρα σαν διάρτημα και επανερχόμαστε μετά τη νέα δημοκρατία. στο podcast του ραδιόφωνό μας που εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε με πολλούς και διάφορους τρόπους υπάρχει πλέον βοηθά η τεχνολογία και συζητάμε εδώ με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Βασίλη τον Μούρτη τις πολιτικές εξελίξεις στην τελική ευθεία προς τις σκάλπες Είπαμε, για το, για το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να επανέλθουμε και λίγο αργότερα. Πάμε στην Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί γίνεται, ανεβάσαμε προηγουμένω, ένα θέμα με ένα ρεπορτάζ από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, μετά τα ψηφοδέλτια, μετά του, τε, τε, τις ροκέτες του Τσιτουρίδη, τα όσα γίνονται όπου φέρεται ο Κώστας Καραμαλής, ε, περίπου αηδιασμένος, πικραμένος. Ε, από τι Από όλη την κατάσταση στο κόμμα του και στην κυβέρνηση. Και αυτή είναι η αυτή. Φαντάζομαι έχει το... Μόλις... Ο ίδιο. Μόλις... Όχι, θα το πούμε. Και να φέρεται να δηλώνει κάποιο. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι. Αλλά υπάρχει μια παροιμία μπάσχε, πτώση, που αποτυπώνει το κλίμα ότι μαζί με τον Αχυρόνα θα κάψουν και τα ποντίκια. Δηλαδή αποθανέτω η ψυχή μου μετά των άλλων φίλων. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Είναι είπε, Το είπε και στον Αντένε, το απόψε το Λιαρέντι, το που άκουσα. Είπε ότι εγώ δεν θα φύγω και λοιπά, Αλλά άφησε μια προϋπόδηση βέβαια να με θέλουν, είπε πάλι. Αλλά είπε και κάτι άλλο. Το δεν έχει, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω ότι θα είναι τόσο όπως... κακή η αποτέλεσμα. Δηλαδή αν είναι κακό πράγματι θα φύγει. Έτσι, ήταν καθαρό. Εγώ το συμπέρασμα που έβγαλε ήταν αυτό: Ότι θα φύγει. Με ένα κακό, με ένα κακό αποτέλεσμα φεύγει. Ναι, αυτό, αυτή. η είδηση νομίζω ήταν αυτή απόψε. Ναι, ναι. Έστω και αν προέκυψε εμέσω, νομίζω εδώ πρέπει να μπορούμε να σταθούμε εύκολα και να εντοπίσουμε τη θέση του Καταμάλη τη διάθεσή του για όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσα να πει κάποιο ότι ψηλοεκβιάζει το εκλογικό σώμα για να μην φύγει, αλλά... Τι, τι ερωτευμένο είναι. το εκλογικό σώμα είναι σαν την, σαν την κόμενα να το πω έτσι σε απλά ελληνικά που φεύγει και ο εραστής λέει όχι μη φεύγει σε παρακαλώ και τυπά. Μα δεν γίνεται Ήταν αυτό. Ήταν να πιστεύει έτσι γιατί μέχρι τώρα είχε καλομάθει ο Γαραμανής να είναι το αγαπημένο πρόσωπο των ψηφών τη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο και να μην να είναι στο πυρόβλητο, να μην δέχεται καμία κριτική, καμία επίθεση, τίποτα από όλα αυτά και έτσι θεωρεί ενδεχομένω ότι μπορεί και να ψιλοεκβιάσει το εκλογικό σώμα. Αλλά είδα απόψε στην επανέρχονση στην, δημοσκόπηση τη ΜΑΡΚ, ε, που παρουσιάστηκε στο ΑΑ, εδώ έχει πάει μπροστά βαβέρος στην καταλληλότητα έξι μονάδες. Είναι η πρώτη φορά που αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης βγαίνει μπροστά στην καταλληλότητα Από τον Πρωθυπουργό, τον Ενεργία Πρωθυπουργό. Και μάλιστα με τέτοια ποσοστά. Το μάλιστα με τέτοια ποσοστά, όχι λάθο, είναι λάθο. Δεν έχει να γίνει στον παρελθόν να έχει μπει μπροστά στην καταλληλότητα αρχών χρησιμοποιεί και είναι το πολύ. Εδώ πάντα μιλάμε όχι μόνο να προγείται το Παπανδρέου μία δύο μονάδε, αλλά σήμερα ήταν έξι μονάδε στη δημοσκόπηση τη ΜΑΡΚ. Ναι. Και με ένα ποσοστό και το προσδοκείο καταναλύ. Και αυτό θα, για το, τι θα κάνει και το αν θα φύγει yeah. μετά, Μπορείτε να το δούμε και από ένα άλλο έδραμα τη δημοσκόπηση. 81,2% η παράσταση νίκη για το ΠΑΣΟΚ, 11% για τη Νέα Δημοκρατία. <laughs> ναι, είναι η ερώτηση την οποία να απαντούν ποιο πιστεύει ότι θα γυρίσει τι εκλογέ. Yeah. Λοιπόν, είναι συντριπτικό, η περιπτώσεις, το ξέρουν δηλαδή και οι πέτρε πλέον ότι θα κερδίσει ο Βασόγκ. το 2004 και το 2007, δεν υπήρχε τέτοια διαφορά. Ναι, όχι, μα αυτό... 65-67 νέα δημοκρατία... Φαίνεται, φαίνεται ότι βαδίζουμε σε ποσοστά 1981 που λέγαμε και πριν Δηλαδή καθώς πηγαίνουμε προς τις κάλπες Αντί να υπάρχει συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας Υπάρχει περιπτώσει να γίνεται μια προσπάθεια να μειωθεί η ψαλίδα Η διαφορά μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο Και μπορεί τελικά όντως επειδή το κλίμα θα διαμορφθεί και την τελευταία εβδομάδα να συμπαρασύρει και το 2-3% των τελευταίων αποφάσεων και να δούμε πολύ μεγάλες διαφορές <σχεύγε> Αυτό όμως που θα ήθελα να βασίλει να μου εξηγήσει είναι για ποιο λόγο πήγε από την αρχή μετά από το Σεπτέμβριο ο Καραμαλής σε κόντρα και σε ανοιχτή ρήξη και πηγαίνει μέχρι τώρα με την καραμαλική πτέρυγα με τους καραμαλικούς σε θανάσιμη κόντρα μαζί του. Αυτό είναι ανεξήγητο τελώς, έτσι. Εδώ... Ε, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος που μπορεί να το εξηγήσει εύκολα. Φαίνεται να υπάρχει και ένα... ίσως να χρειαζόταν και συμβολή κάποιου ψυχολόγου, κάποιου ψυχαναλυτή. Γιατί ε, εκεί που βλέπεις ότι πάνε να εφαρμοστεί ένα μέτρο, δεν εφαρμόζεται στην, α, ίδια, σε μια ίδια περίπτωση. Μιλάω για τις συμμετοχέ ή τις απομπομπές από τα μισοκοδέντεα. Αυτό το πράγμα που παρακολουθήσαμε αυτές δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Και ενδικά δυνατόν... δεν ερμηνεύεται τίποτα από, από το γιατί προκύριξε εκλογέ έτσι που δεν επιβεβαιώνεται που πουθενά ότι όλα όσα έλεγαν. Το ήθελαν μόνο οι τώρα, που, θε, ήθελε, που θέλει το να τον κρατήσει σε πιτόπι να τον φύγει. Και οι φύ. τα, και τα ε, στο σουφλατζίδικο. Στο σουφλατζίδικο, φύρου... στο... ο σουφλιάς και ο, ο... ο... Μαράκης του. Δηλαδή ήθελαν να τον σκίσουν οι εχθροί του και να τον πάνε σε κάλπες για να τον εκτελέσουν και αυτός είπε ναι. Όλοι οι καραμαντικοί του λέγανε πού μας πας για εκτέλεση και αυτός τους έλεγε όχι σας πάω. Και ακόμα και σήμερα λειτουργεί με αυτή τη λογική. Αν είναι αδιανόητο. Το δεν δε, δε, δεν θέμα, ξέρω πώ. έρβηνε αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι το, του έλεγε ο Σουφλιάς, η Ντόα και όλοι αυτοί. Ο ίδιος είναι πρωθυπουργό, ο ίδιος είναι αρχηγό του κόμματο. Αυτό παίρνει τι αποφάσει. Το... Αυτός και αυτό τη λούζεται να το πούμε πιο λαϊκά. Βεβαίω, αυτό θα υποστεί όλε τι συνέπειε. Ασφαλώ. Γι' αυτό της... και είπε: αυτός Αν είναι, είναι κακό τα αποτέλεσμα, το... θα σκότω και θα φύγω. Αυτό είπε απόψε. Αυτό που έλεγε ο Λιάπη, και θυμάσαι που το είχαμε κουβεντιάσει, ότι ο Λιάπη πριν προκυρηθούν οι εκλογέ, έλεγε ότι έχει πάρει απόφαση να φύγει. Ναι. Και αυτό αποτυπώθηκε και στην στη επίσημη μου μετά. Τα... Ο Μιχαήλ Λιάπης, όπως γνωρίζουμε, είναι Ιξάνδρος, πρώτος εξάδωρος Καραμαλίου. Ε, βέβαια. Όχι. Δεν έχει. Δεν... Η πρώτη φορά που προκυρίσει η πρώτη... πρωτοιπιστική πρώτα σε εκλογές, Και όντως να βέβαια, ότι να τις χάσει. <laughs> Όχι απλά να τις χάσει. Μα... Το να τις χάσει είναι... καλό Εδώ πάει σε εκλογική συντριβή με... Δω δω περίμενε, δω. Πάνω. Δεν το περίμενα πάντω. Μιλάμε για διασυρμό, όχι για συντριβή εκλογική. Δηλαδή, ούτε από το 1974 μέχρι σήμερα θα είναι η πιο ταπεινωτική ήττα που γνώρισε κόμμα. Έτσι εξελίσσονται, εν πάση περιπτώσει, αυτή την ώρα τα πράγματα. Εάν συνεχίσουν τα πράγματα να εξελίσσονται. Μπορεί να δω. χάσει με τέτοια ταπεινωτική ήττα που να διαλύσει ακόμα και το κόμμα του. Και πήγε σε μία απόφαση, την οποία επέβαλαν οι εχθροί η οι του και όλοι οι φίλοι του, οι δικοί του, οι πτέρυγά του, Να τραβάνε για να χτυπάνε, τα μαλλιά τους και να χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. <laughs> <laughs> δηλαδή, δε, και συνεχίζει με το ίδιο ρυθμό όμω, με το ίδιο τέτοιο. Τε... Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που, που μπήκε σε αυτό το, το, το λούκι, σε αυτό το δρόμο, θα συνεχίσει εκεί. Δεν μπορεί να αλλάξει τώρα στη μέση του δρόμου, δεν, δεν αλλάζει σάλογο στη μέση του ποταμού. Εντάξει, μπήκε στο ναι. ποτάμι, εντάξει, μπήκε τώρα, ναι, θα χορέψει. Στο ποτάμι, στο ο, ο από τα μαλλιά του πιάνεται, αλλά ε, τόσο, είναι κατανόητα Δεν πάνω, μπορεί πράγμα. να κάνει πολλά πράγματα τώρα, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τώρα θα πρέπει να πάει μέχρι το τέλος, χορεύοντας το κότους άλλους. Όπως η του, θα πει το ποτήρι με το δηλητήριο μέχρι το τέλος, μέχρι το πάτο. Οπότε, ναι. Και στον αντίποδα λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο, στον Καραμαντή, ο οποίος πλέον πάει σε, σε αυτή την πικρή και τραγική γήτα από ό,τι φαίνεται να εξελίσσεται και στην έξοδο του και την αποχώρησή του αμέσως από, και από την Νέα Δημοκρατία και από... Η κυβέρνηση. Α, πιθανότατα από την 5η Μαρτίου δεν θα είναι καν. Θα, θα, θα, θα, θα μπορέσει αυτό που πήγε να κάνει ο Βενιζέλος του Παπανδρέου. Θα το κάνει τώρα, νομίζουμε, με, με περίπατο κινδυμάρη, γιατί θα είναι τέτοια αποτελέσματα. Ε, ε, ε, να είμαστε προετοιμασμένοι. Παρά ε. τώρα έχει δηλώσει ε, με σαφήνεια σε μια διαφωνική εκπομπή την οποία έχω ακούσει, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα αμφισβητήσει τον Κώστα Καραδαμανή την επόμενη τη. Ήττας. Η Ντόρα λοιπόν εφόσον υπάρξει διαφορά ε, με, μεγάλη, εγώ θα έλεγα πάνω από 4% θα υπάρξει, η Ντόρα θα αμφισβητήσει κατά τον τρόπο που το έκανε ο Βεγιζέλος το 2007, αμφισβητώντας τον Γιώργο yeah. Και αν είναι βασίλη μου διαφορά πάνω από 8, και 9 και 10 μονάδε. Εκεί τότε θα αμφισβητηθεί, ενδεχομένω να του προλάβει ο καραμαντή εδώ και να παρέτηθει από μόνο Δηλαδή με τι δηλώσει που θα κάνει, θα ανακοινώσει και την παρέτησή του. Ακριβώ για να μην υπάρξουν κινήσει τέτοιε, έτσι. Ναι, και για να περισσώσει και κάτι ω προ την ιστορική του. Και επειδή λέει και ξαναλέει ότι εγώ είμαι 53τών μόνο και δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη και όλα αυτά τα πράγματα, θα θέλει να διαφυλάξει κάτι. Ε, ώστε να το έχει ε, ως εφεδρία, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να διεκτρικήσει κάτι, τον βάλουν στην εφεδρία όπως μπήκε ο λέκο ο Παπαδόπουλος, ή ο και όλα Αυτό, αυτά τα πράγματα. Ναι. <σοφίλια> να μπει και αυτό σε μια εφεδρεία. Μπα και το ξανακαλέσουν την κλάση του να πούμε για να υπηρετήσει την πατρίδα, να σώσει την πατρίδα και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, ό, γιατί όλοι αυτοί λένε ότι θα σώσουν την πατρίδα. αλλά <σοφίλια> <σοφίλια> ε, τί, <πόνο σοφίλια> <ότι> δεν <σοφίλια> έχει σωθεί <σοφίλια> η πατρίδα <σοφίλια> ακόμα. Για να το λέμε κάθε φορά αυτό, να χρειάζεται κάποιο οτήρε ανατετραετία ή διετία από ό,τι προκυρώσει την εκλογή, σημαίνει ότι η πατρίδα δεν έχει σωθεί. Δεν έχει σωθεί. Παρά τι προσπάθειε που θα κατέβαλαν όλοι του. Θέλει άλλη μια τετραετία για να μα σώσει. Ε, εντάξει. Ο Καραμαγή θα ήθελε πολλέ τετραετίε <laughs> για να μα σώσει, διότι δεν έχει υποσχεθεί τίποτα. Και αυτό το μοτίβο που έχει υιοθετήσει, Ότι εγώ λέω τα σκληρά και τα δύσκολα, δεν το καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω και γιατί κάνει κριτική στον Παπανδρέου και λέω ότι τάζει τα πάντα στου πάντα Εάν πάρει κάποιο το τι έλεγε ο Καραμαγή πριν τι εκλογέ του 2004 και το τι λέει ο Παπανδρέου ήταν σύγκριτα περισσότερα αυτά που έλεγε ο Καλαμαλής υποσχόταν το 2004 <σχόταν>, ναι, ναι. και δεν έκανε τίποτα τον ουρανό με τ' άστρα υποσχόταν αλλά... δεν έκανε τίποτα Μαχ... από τότε μέχρι τώρα δεν έκανε πολύ τίποτα. Θα πάμε τώρα. το κάτω Υγω... του μειονέκτημα αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμο, απένασε και μετά όταν... όταν γίνεται το κλικ και γυρίζει ανάποδα μυαλό, η... η στάση του κόσμου έτσι, και η κρίση του Αρχίζει να δουλεύει όχι συμπαθητικά, αλλά. Απαξιωτικά, Δεν Χρειάζεται να πάει στην απαξίωση, αλλά παίρνει αποστάσει. Όταν ο κόσμο παίρνει αποστάσει και αρχίζει να κρίνει από απόσταση, εκτό τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για κάποιον που έχει υποσχεθεί και δεν έχει κάνει τίποτα. Να κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα και να πάμε στα του Πασόκ. Εκεί που είναι πιο εύ, εύκρατο το κλίμα αν νομίζω, πλέον. Αν και νομίζω πως πρέπει να επισημανθεί η θήριος του Τσιτουρίδη είναι πρωτοφανή. Θα την πούμε τώρα. Λοιπόν πάμε σε ένα διάλειμμα και επενερχόμαστε. gonna change when you kiss my mouth and you hold my body close do you wonder who's inside maybe there's no way we could feel each other's pain Εκπομπής, συζητάμε με τον αγαπητό το συναδελφογεφίζω τον Βασίλη τον Μούρτη την τελική ευθεία προς τι κάλπε. Κάτι έλεγε για την πρωτοφανή δήλους του Τσιτουρίδη, ε, Βασίλη. Ναι, ναι. ο, ο, ο Σάββος ήταν υπουργό, των κυβερνήσεων Καλαμανλή δύο φορέ. Την πρώτη ήταν της αγροδοτικής ανάπτυξη, τον, τον έλεγξε ο Καλαμανλής διότι είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με το γιο του, μια μεταγραφή στο πανεπιστήμιο. Και ύστερα τον κάλεσε για να τον το Υπουργείο Απασχόληση. Ό,τι Τζιτουργίδη κρίθηκε στι εκλογέ του 2007 για όσα είχε κατηγορηθεί. Τεξολέγει. Ναι. Στι υποθέσει τι οποίε υποτίθεται ότι προσπάθησε να καθαρίσει ο Καραμάνι τώρα, με τι συμμετοχέ ή μη συμμετοχές στα ψηφοδέλτια, Ό,τι Τζιτουργίδη δεν έχει υπόθεση στην οποία έχει εμπλακεί. Και να, να, να μπορούσε να συγκαταλεγεί στην ομάδα εκείνη yeah. των στελεχών. <σίγελουσαν> σίγελ, γεν, γεν, ναι, γενικώ όμω. Και ήτανε βασικός ήταν βασικό υποστηρικτή τη, ήταν τη καραμανική φιλελεύθερη. Αρχηγό των λοχαγών. Των λοχαγών. Των Είσαι, έτσι. Και, αξιουσία, και με αρχηγικέ φιλοδοξίε. Λοιπόν, όσοι Τουρίδη, χθε έκανα την εξή δήλωση. Στο μέγαρο Μαξίμου. Και στη Βυγή κάνουν κομμάτι οι άνθρωποι τη διαπλοκή. Ναι. Σαν πίστευ, μια απίστευτη δήλωση. Θα έπρεπε να είχαν πέσει ε, να καταλεύσει. και τα κτίρια ακόμα και τη Βυγή και το μεγάλο yeah. μαξί μου με τέτοια δήλωση. Από ό,τι άκουσα τον Κουμουτσάκο, λέει: Εντάξει, θυμωμένο ήταν. <laughs> Ο οποίο yeah. τρει τουρίδε μπήκε στο γραφείο του Ζακουρίτη, τον έπιασε από το Γιάνκια. <laughs> και, και μόνο χαστούκια του δείχνει. Yeah. Εντάξει. Yeah. Yeah. Δεν θα είναι τους θυμωμένος, ε, Λογικό. αλλά κανένας δεν του εξήγησε γιατί δεν ήταν ψηφοδάστηκε. Κανένας Εγώ δεν... έχω την αίσθηση ότι δεν είναι, γιατί είχε αρχηγικές βλέψεις, γιατί πήγε με το λιάπι κλπ. Ήταν σκάρα για, για ισοκομματικούς λόγους και άλλα, και άλλα πράγματα. Α, που ήταν κόψιμο, εντάξει. Να εξήγησε. μου επιτρέψεις να έχω, να... Κόσμο. Κόσμο, Α, επιτρέψει να έχω σε αυτό. Ε, ο Τσιντουρίδης, όσο υπάρχει καραμαλής, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να αμφισβητήσει... Όχι, για τη μετά-καραμαντική περίοδο. Όχι, για τη μετά-καραμαντική περίοδο, λέω. Όχι για τώρα. Ναι, ε, ξέρεις όμως ότι ε, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να την ηγεσία ενός κόμματος, να τονίσει τη διαφοροποίησή σου από τον αρχηγό του κόμματος. Έτσι, να, να έχει το δικό σου στήγμα, σου το σπίτι θα είναι διαφορετικό, αρκετά διαφορετικό από το στήγμα του Αρχήγου. Και όσο θυμίζω ότι αυτή η ακολούθηση σημείται στο Πασόκ. Ναι. Για να πάμε λίγο στα πασογικά, γιατί είπαμε πολλά για τα νεοδημοκρατικά, αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση, φαίνεται... Και τι να κάνουμε Ανάση... τώρα, αφού από χθε το βράδυ ο Καραμαλής να μας τροφοδοτήσει ε, ο, τη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, Yeah. Κάνοντα αυτέ τι κινήσει, τι άλλο Δεν μπορεί να βγάζει έξω, έξω το δούκα... Έγινε και διαπραγμάτευση με τον Δούκα, είναι ο γαμπρό του Εύερτ. Έγινε λοιπόν διαπραγμάτευση καραμαλί Εύερτ, παρότι έχει κάκιστη υγεία ο του Εύερτ, είναι εγκεφαλικά, είναι γνωστή η κατάσταση του και το βάζει στο ψηφοδελτίο. Το βάζει στο ψηφοδελτίο, αρχικά ήταν να βάλει την κόρη του στην Αλφα δεν ήθελε η κόρη του, ο γαμπρό του. Ήθελε εμένα, αλλά ήθελε ο ίδιο. Έβαλε τον ίδιο γιατί πέφτει ένα τέτοιο πράγμα. Να τα αριστερήσει, διαπραγματευτήκαν κτλ. Τώρα αυτά δεν, δεν είναι έτσι. Σου φωτοκρατεί είναι ο Δούκα. Εντάξει. Και πέγινε ο Μπασιάκο. Δεν θα υπερασπιστούμε εδώ τώρα τον Δούκα. Έτσι, ο οποίο τώρα ό, για να μην πάμε τώρα στο τι είναι και τι εκπροσωπεί. Θα πάμε μέσω αλλού. Εμεί κάνουμε το report. Εμεί καταθέτουμε τα στοιχεία. Τα οποία στοιχεία λένε. Ότι έγινε ένα παζάρι μεταξύ Καραμαλί και Εβερτ. Το οποίο είχε αποτέλεσμα να, βγει, να, μην, να μπει ο Εβερτ επικεφαλή του ψηφοδελτίου, να βγει εκτό του ψηφοδελτίου ο Δούκα και να μην μιλήσει πριν τη σύνοδο. Ασφαλώ. Έτσι. Ναι. Πριν, πριν, α, δεν ξέρω τι θα μιλήσει μετά. Ο Πασιάκος, υπάρχει ο Πατσιάκο, ο οποίο είναι κουμπάρου του Καραμαλί. Ναι. Εσύ. Δέξαμε ε, και πολλού κουμπάρου. Είναι κουμπάρου του Σκάνδαλο του Βατοπεδίου και δεν έχει και την προηγούμενη καλή μαρτυρία ως αποτελεσματικός υπουργός αν θυμηθούμε την υπόθεση της Γαλοπούλας στο Χίο όταν είχαμε την γρήπη των κτηνών. Ναι, καλά, Α, πού το θυμήθηκες τώρα, τέλος πάντων Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα για να μπορούμε να αξιολογούμε σωστά Σωστό. Τις και τις πολιτικές και τους πολιτικούς Σωστό Επειδή ήσουν κι εσύ πάνω και εγώ ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, ε, νομίζω κοινή ήταν η διαπίστωση όλων, ότι ήταν η, ίσως η καλύτερη εμφάνιση του Γιώργου του Παπανδρέου εκεί. Και αυτό φαίνεται αποτυπώνεται και στις δημοσιοποιήσεις μετά και, στη, και στα δημοσιεύματα που υπήρξαν από όλο τον τύπο. Ε, ε, τι πιστεύεις ότι έγινε? Και... Εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε τίποτα, Νίκο. Ο Πανδρέου, τον οποίο εγώ παρακολουθώ, ξέρει πολύ καλά ότι παρακολουθώ το ρεπορτάζ Πασόκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Παρακολουθώ και τον Γιώργο Πανδρέου από το 2004 που ανέλαβε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Αυτά τα πράγματα που είπε ο Πανδρέου στη Θεσσαλονίκη δεν τα έχει πει πρώτη φορά. Για να το βασικά... Εγώ, εγώ συγγνώμη που σε διακόπτω. Το, το, αυτό που είπε ότι σήμερα ο τύπο δεν είναι ελεύθερο. Το έχει ξαναπεί. Ο, με αυτή τη να, διατύπωση. Μου να μου επιτρέψει Ναι Εντάξει. Εμεί βάλαμε, είδα και το σχετικό βίντεο σε μια ερώτηση που του έχει γίνει γι' αυτό και τα είχε ακούσει και το έχουν βάλει και το βίντεο το παλιό. Ε, το είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Τίκο πριν τι εκλογέ να λέει στην ουσία χούντα του εκδότε. Δεν το έχει κάνει προεκλογικά. Αυτό είναι αλήθεια. Τάξη, είπε και είπε και ότι έχουμε μια χούντα, χούντα εκδοτών. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είπε. Τη ουσία αυτό κατάλαβαν και αυτοί και το Μέγκα τον περιποιήθηκε μετά κατάλληλου. <laughs> το Μέγκα έχει αναλάβει να, να κάνει την αντιπολίτευση που δεν μπορεί να κάνει ο Καλαμαρί και η Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ και τον Παπανδρέο, έχει αναλάβει να κάνει το Μέγγα. Ναι, ναι. Α, λοιπόν, ε, ναι. <laughs> <laughs> Μάλλον. Μάλλον Τέλο πάντων, δεν θα κάνω το σχόλιο που θα σκεφτεί, αλλά. Ε, ναι, ε, ε, ε, ε. Προ, Θα σου πω το εξή, επειδή παρακολουθώ τον Παπανδρέο, η αλήθεια είναι πια ότι Uh, δεν έχει πει ε, πολλά καινούργια πράγματα. Τα βασικά τα έχει πει κατά καιρού. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι ο Παπανδρέου τα μάζεψε όλα αυτά. Τα μάζεψε και τα παρουσίασε ενιαία. Και όχι σε μια ομιλία το ένα, σε μια συνέντευξη τύπου το άλλο κ.ο.κ. Τα μάζεψε και τα εμφάνισε ενιαίος Ινούλος στην Διεθνή Χρισσαλόγηση και διαφορετικά Ό... τα ακούσαμε γιατί όταν είσαι 20 μέρες πριν τις και μπορεί μετά από 25 μέρες να είναι Πρωθυπουργός, παίρνουν και άλλη διάσταση όλα αυτά έτσι. Ωραία, θα πω και το εξής το δεύτερο σκέλος ότι από πανδέο αυτά τα έχει πει κατά καιρός ναι. δεν αφίσταται όσον έχει πει κατά διαστήματα ναι. απλώς και επειδή ε, Θεωρείται ότι θα είναι ο επόμενο Πρωθυπουργό τη Εκκλησία και τα μέσα ενημέρωση, τα οποία μέσα ενημέρωση είτε απαξίωναν είτε αγνοούσαν όλα έσο, όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα. Mm -hmm. Τώρα, επειδή θα γίνει Πρωθυπουργό, και επειδή και τα μέσα προσβλέπουν σε κάποιε συμφωνίε για τα ίδια με τη νέα κατάσταση, ναι. και οι δημοσιογράφοι συναδελφοί μα προσβλέπουν σε καλέ σχέσει με διάφορα στελέχη του Πασό και να πάρουν και δουλειά. Ναι έδωσαν σημασία. Άρχισε να προσέχουν ότι λέει Εντάξει, η φόνο δεν θα διαφωνήσω αυτά που λες. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μαζί... Όλα αυτά μαζί... Ο <οποίηση> παραδείλος <οποίηση> είναι συνεπής σε όσα λέει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Τα... Και τα οποία όσα έλεγε δεν τα προσέχει κανένα. Και έλεγαν όλοι, δεν έχει θέση το Πασόκ. Είχε θέση το Πασόκ. Και μπορώ να σου φέρω πάρα πολλά παραδείγματα και αν είχαμε και τηλεόραση θα μπορούσα να σου δείξει και χαρτιά Ναι, εντάξει προς το παρόν <laughs> το, το θέμα της κοστολόγηση των μέτρων ξεκίνησε ξεκίνησε την άγιξη του 2007 όταν ο Παπανδρέου παρουσίασε την πρώτη την πρώτη οικονομική πρόταση του Πασόκ εν του ενδεχομένου εκλογών νωρίτερα έγιναν τελικά με τις φωτιές του καλοκαιριού του 2007 παρουσίασε λοιπόν, ένα πλέγμα προτάσεων οικονομικών είναι σχεδόν το ίδιο αυτό που παρουσίασε τώρα στη Θεσσαλονίκη και τότε για πρώτη φορά στα χρονικά της δημοσιογραφίας ετέλθει από δημοσιογράφους και το καθημερινά το ερώτημα πόσο κοστίζει και πού θα τα βρει τα χρήματα. Ακόμα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ρωτηθεί ω κυβέρνηση πού mm. θα βρει ή πόσα χρήματα έχασε από τις διάφορες σκηνήσεις που έχει κάνει από αυτές προτείνει, από τα μέτρα που ξεκίνησε ότι θα λάβει αν γίνει κυβέρνηση πάλι, αν θα επανακλογεί. Το Πασόκ ρωτάται καθημερινά πού θα βρει τα χρήματα και Παρότι απαντάει. Συνεχίζουμε. Μετά απλά αμφισβητούν αν είναι αυτά τα ποσά, όχι αν είναι δέκαδες, δρότακα δι... και πάει λέγοντας. Όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπολογίζει, έβγαλε ένα χαρτί προχθές η κυρία Πατριανάκου και λέει ότι τα αυτά κοστίζουν 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σε αυτά τα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν 7,8 δισεκατομμύρια, τα οποία... Τα, τα χρεώνει η κυρία Πατριανάκη στους, στους δομές τη παιδείας και τη έρευνα, τα οποία ο, ο παδρός παρουσιάζει κάπως ε, ως πακέτο λοιπόν όμω, όμως αφορούν τετραετία δεν αφορούν ένα χρόνο ναι τώρα αρχίζουν να το συνειδητοποιούν λίγο και να το ψιλολένε Εν άκουσα και τον κύριο Καραμαλή προηγουμένω που έλεγε ότι ξέρετε αυτά πάλι για τα λεφτά που θα τα βρούνε και τα κοστολογήσαμε και τα φτιάξαμε και ότι είναι και διάφορα τέτοια. Τέλο πάντων, εδώ η δική μου έστω. να την πω διαφορά. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στην οικονομία, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι να τα αντιμετωπίσει. Βασικοί τρόπο έτσι. Το ένα τρόπο είναι να. Θα προσπαθήσει να τα πάρει από του μισθού, του συνταξιούχου, του μισθωτού, του συνταξιούχου, μικρομεσαίου και όλοι όσοι δηλώνουνε στην εφορία τα, τα όποια εισοδήματα έχουν και δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν. Έτσι, ω έτσι, έτσι. Η άλλη είναι να του κρατήσει αυτού σταθερού και να προσπαθήσει να αυξήσει και δεχομένω και τα εισοδήματά του όπω προσπαθεί να κάνει τώρα ο Παβδίου και να διευρύνει τη φορολογία και τη φορολογική βάση. Να πει περισσότερο δηλαδή και να φορολογήσει. Αυτού που έχουν τα χρήματα. Αυτού οι οποίοι τα προηγούμενα 5,5 χρόνια απειλάγησαν από τη φορολογία των μερισμάτων των μετοχών του, απειλάγισαν από τα κέρδη που έβγαζαν από τι επιχειρήσει τη τσέπη του, δηλαδή όχι μόνο από τα μερίσματα, απειλάγησαν από το ένα, από το φόρο μεγάλη ακίνητης τη και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Διότι τώρα διότι τώρα διότι βέβαια διότι. Ο, ο κύριος Χαραμονής θυμήθηκε τα, τα, τα τεκμήρια έτσι Ότι δεν μπορείς να έχει δει αυτοκίνητα, δύο, κότερα, τρία, <σταστασίλει> αθήλει, τέσσερα παραλιακά <στασίλει> Και, <στασίλει> και τα και να κάνεις φορολογική δήλους 10.000 ευρώ Ωραία, σωστό είναι αυτό που λέει. Είσαι βέβαια είναι σωστό. Ετε... Έλα Ετε... κύριο να πεις, έχεις έχει μάλιστα τέσσερα αυτοκίνητα, δύο σπίτια, τρία εξοχικά και δεν ξέρω τι. Μάλιστα, όλα αυτά πρέπει να δηλώνει εισόδημα ένα εκατομμύριο ευρώ. Μας δηλώνει δέκα χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, θα φορολογηθείς και ένα εκατομμύριο ευρώ. Τελειώσα. Η εντύπωση που στιγμέ απόψε ήταν σαν να ήταν με το λιαρό, συνάδελφοι, και την <συνάδελφοι> ώρα. <συνάδ> Όπω είναι Φαίνεται ότι εμεί κυβερνούσαμε τον Βασίλη. Δεν το ξέρω. Και θα ξυπνήσουμε. Μπορεί, μπορεί να μα καταψηφίσουν. Όπω το έμα... καταλάβαμε και. Το χάσαμε. Χάσα, χάσαμε. <laughs> <laughs> λοιπόν, για να μην... <laughs> <laughs> πάμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή, κάνοντα ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο.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 Out of the dark Here I am Where you said Πάμε για το τελευταίο μέρο τη εκπομπή. νομίζω είπαμε και για τη Νέα Δημοκρατία, για το Πάσο για τα υπόλοιπα κόμματα, αλήθεια, τον καταφέρει πώ τον βλέπεις αυτές τις εκλογές, πώς κινείται, θέλει να είναι αυτός ο, ε, να υποκαταστήσεις τη Νέα Δημοκρατία έτσι. Θέλει, το ήθελε πάντα. Ναι. ήθελε ή να παίξαμε καραμαλή τον ρόλο του νούμερου. Ναι, εδώ έβαλε επικεφαλής, Με ήταν και εγώ τη shape του καραμαλή. Ναι. για συνεχεία, όταν δεν του βγήκε αυτό, ήθελα να κάνει ένα πολύ ισχυρό πόλο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό τώρα. Νομίζω όμως ότι δεν του βγαίνει, κυρίως γιατί. Εάν παρακολούθησες, δεν ξέρω το παρακολούθησε τις λεπτομέρειε της δημοσκόπησης της Τζιπιόπου... Όχι, που, δεν, δεν, δεν το είδα. Ναι. Τα ποσοστά αποδοχής, τα οποία είναι ποσοστά, τα ποσοστά διείσδυσης του Παπαδρέα στο λαό κυμαίνονται από 31-32% έως 38%. Μάλιστα. Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Καρδάνη. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν, φαντάζομαι ότι δεν το περίμενε αυτό. Περίμενε ο Καρδάνη και έκανε υγιεινό περίπατο. Δεν είναι έτσι. Γιατί ο κόσμος ε, είτε είναι, έχει ψηφίσει να δημοκρατία, είτε λαός, είτε Πασόκη, είτε Κουκουέ, είτε ε, ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δύο προβλήματα. Εάν έβλεπες χθες, Νίκο, την δημοσκόπηση αυτή, εγώ, να σου πω την ανήθεια, δεν περίμενα ότι θα, τα έβλεπα, θα έβλεπα αυτά τα πράγματα που είδα. Ότι, δηλαδή, το 1 τέταρτο και πάνω των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αξιολόγησε θετικά όλα όσα είπε ο Παπδρέου στη Θεσσαλονίκη. Όλα. Το μικρό ήταν 25% και και πήγαινε μέχρι το 2002. Το κουκουέ, δεν επ, οι μισοφόρτες του ΚΚΕ δεν έπεσαν κάτω το 30% στο να έχουν θετική γνώμη για όσα είπε ο mm. Του λαός σου είπα, σύντρο πόστο, σου mm. δες η έφτασε μέχρι και το 65% Μιλάμε για τεράστια δυστυλότητα. Ναι. Είναι αυτό ούτε. που σου έντυγα πριν ότι κάποια στιγμή μπορεί όλο αυτό το να γίνει ποτάμι. Παρότι ο κύριο Καραματή είπε ότι δεν έχει ρεύμα το, το Πασόκ. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή τι θα πρέπει να πει ο Καραματή, δεν έχει ρεύμα το Πασόκ. <laughs> Ξέρω. Εντάξει, είπαμε <laughs> ότι έχει κάνει τα λάθη που έχει κάνει και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα σε αυτοκτονία δεν έχει δείξει ακόμα ότι έχει. Αν και η όλη το, αυτή η απόφαση είναι αυτοκτονία. <laughs> Δεν είναι, δε... εκεί πηγαίνει. Και σου θυμίζω αυτό που του είπε ο Δημήτρης Ροσιούφας, που φέρεται, έτσι, ότι αφού μόλις σου φάσεις εκλογές, καλύτερα άνοιξε τον παράθυρο και πίδα. Ναι, δηλαδή, είναι μια αυτοκτονική η τάση της σαν πρωθυπουργός. Η παράδοση. η συμπεριφορά, η συμπεριφορά είναι τέτοια. Δεν, δεν, θα... δεν, δεν... έχω καταλάβει ακόμα όμως γιατί έκανα αυτές τις επιλογέ. Δεν το Κανένας νομίζω δεν, δεν θα, θα το καταλάβω. Είναι δουσκάρια εξήγηση, θέλω να πιστέψω την εξήγηση του Λιάπη που πριν προκυρήσει ο Γαλαμβάνης της εκλογές, έλεγε θέλει να φύγει. Εντάξει, το ένα ερώτημα είναι θέλει να φύγει, εγώ νομίζω ότι θα καταλάβουμε μόνο αν μιλήσουν πρόσωπα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος αργότερα, όχι τώρα βέβαια, τώρα κάποια στιγμή αργότερα. Περιγράφουν. Και πού είναι το ψυχόδραμα το οποίο περνάει και για ποιο λόγο λειτουργήσε εντελώς αντιφατικά και σφασμονδικά και αυτοκαταστροφικά. Το και το... για τον εαυτό του και για την παράταξή του, έτσι. Νικό. Ναι. Ε, εάν είναι η ακριβής εικόνα που μου περιγράφουν, δεν είναι μια εξήγηση. Μου λένε ότι η συμπεριφορά του πλέον στη Δαφίνα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή? Δείχνει σαν να έχει απελευθερωθεί από κάτι Παίρνει παιδιά, πάει βόλτα στην πλατεία Στην παιδική χαρά Το χαίρεται δηλαδή Το χαίρεται Σαν να έχει απελευθερωθεί από κάτι Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω σημαίνει και ανθρώπινο Έτσι Λογικό είναι αυτό λέω. Φαίνεται ανθρώπιτο που ήταν ασήκω το βάρος, θέλει να σηκωθεί να φύγει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το πιο λογικό θα ήταν να παρέδει, να σε καλούσε στην κοινωνικονομική ομάδα, να παρέδει την εξουσία σε κάποιον άλλον και μετά σε ένα συνέδριο, σε δέκα είκοσι μέρες, να έχει δώσει Μαξίμου και Ρυκίνης και να φεύγει. Τώρα παραδίδει τα κλειδιά και των 5.000 αξιωματούχων οι οποίοι έχουν σαλτάρι, Γιατί χάνουν γραμματεί, φαρισσαίου, Μερσεντέζ, συμβόλαια. Όλη την εξουσία κλπ. οι οποίοι έχουν σαλτάρει και τον βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτοί τα... μπορεί να χάνουν Νίκο, αλλά εμεί θα κερδίσουμε κάποιε εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την όλων των επιτροπών που έχουν μάλιστα αυτά τα χρόνια, θα κερδίσουμε κάποιε εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνώ. Λέω, τι, ποιοι τον βρίζουν, <laughs> α με το δίκιο του δεν τον βρίζουν <laughs> γιατί χάνουν τον παγιώκο. Ακριβώ. Λέω για, για αυτού που το βρίζουν τώρα. Εντάξει, δεν λέω για, για εμά Ελπίζουμε ότι ο Παπαδάδο δεν θα, δεν θα καταργήσει απλώ αυτέ τι επιτροπέ και θα τι αντικαταστήσει με άλλε <laughs> θέσει του, αλλά θα τι καταργήσει μια και καλή. Και δεν θα υπάρχει καμία. Δεν τι... μου λε τώρα, Βασίλη, που αυτή η ιστορία με τον Παπαδίμο, αυτό το σύριαλ, αυτό το άθλιο πράγμα το οποίο παρακολουθήσαμε το που εκπορευόταν, ότι θα είναι όχι μόνο επικεφαλής του επικρατείας, αλλά και ο νέος τσάρος της οικονομίας, ενώ ήταν απολύτως βέβαιο και γνωστό ότι δεν είναι να έρθει. Γιατί ήταν, μέχρι τον Μάιο δεν μπορεί να φύγει από την, από την Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας, γιατί είναι υπεύθυνο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το, Λοιπόν, μη λέμε ότι ο Παπαδίμος δεν μπορούσε, τα διαβάζω και εγώ αυτά, ναι. ότι δεν μπορούσε να παρετηθεί από την Ευρωπαϊκή το... παρα... Κυβέρνηση. Παρα... Τώρα... Σαφώς και μπορούσε να παρατηθεί. εντάξει, τώρα... Σαφώ και μπορούσε να παρατηθεί. Άρα σπάνω, για πες την... Άρα το επιλέξει. Εντάξει, ωραία. Okay. Ας, ωραία, να δεχθώ αυτό που λε. Λοιπόν, αυτέ τις μέρε αυτές τις μέρες στην, θεσσαρο... με Θεσσαλονίκη, Ο Παπαδίδω δέχτηκε ισχυρότερε πιέσει και το... αυτέ αποτυπώθηκαν ε, στα δημοσιεύματα το ότι ο Παπαδίδω θα είναι τελικώς ο επικεφαλή του, Ευρω... του ψυχοδότητα τη Τι, Αυτό έρχεται πιέσει να είναι, Ναι, δέχτηκε πιέσει να, uh, να τον βάλει. Να τον η να επικεφαλή του ψυχοδότητα εμφανίζοντα το θέμα ω δεδομένο. Μάλιστα, ως... Μάλιστα, Άρα γινόταν Εγώ και στην συγνώσεις πόσο... με το Παπαδήμο, έτσι. Δεν ξέρω αν τα συγνώσουμε, πιθανότατα. Αυτοί οι οποίοι πίεσαν. Ναι, γιατί δεν φαντάζομαι... Ότι γινόταν ότι... εν αγνία το Παπαδήμο να τον πιέζω να το βάλει, ενώ δεν ήξερε αυτό κάτι. Εγώ να. θα σου πω το εξή, γράφω σε μια εφημερίδα εβδομαδία ε, ναι. και έγραψα το σάββατο σε ένα σχόλιο, ε, σε ένα παραπολιτικό εκεί πέρα, ε, Ότι οι πόρτες του Πασό και του Παπαδήμου έχουν κλείσει. Ναι. Αυτό το δημοσίωσα το Σάββατο. Το είχα δώσει όμως από την Πέμπτη. Γιατί. Διότι ξέρω. Την πληροφορίε μου ήταν σαφής. Ότι. το Νωρίς την άνοιξη. Του έτους που διανύουμε. Ο Παπαναδρέου είχε πάει στη Φρακφούρτιο. Για να δει τον Τρισέ και τον Παπαδήμο. Ήμουν και εγώ στο ταξίδι αυτό. Ναι. Λοιπόν, η συνάντηση να κρατήσει μία ώρα και θα κρατήσει δύο. Ε, η, μία ώρα η Παραπανήσια ήταν με τον Παπαδήμο όπου τότε ο Παπαδίο τον βολιδοσκοπούσε για να είναι επικεφαλή του, Ευρω, του Ευρω... το Ευρωψυχοδαλτίου του Πασόκ. Ναι. Ο Παπαδήμο έπαιζε τότε τραπεζίτη Εγώ δεν ανακατεύω την πολιτική και όλα αυτά δεν, δεν ήξερε τι θα γίνει, αν θα κερδίσει το Πασόκ, δεν θα κερδίσει και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και του είπε, απέρριψε τον πρώτο ο Παπαδήμος, ο Παπαδήμος, ναι. με διατυπώσεις, οι οποίες δεν ανάρτησαν καθόλου, μα καθόλου στον Παπαδρέο. Ήταν απαξιωτικό, δηλαδή. Ε, ναι, έχοντας αυτά υπόψη ναι. και μιλώντας, με δυο ανθρώπους του Βανδρέου, στην αρχή της περισσότερης εβδομάδας, έγωσε αυτό, κόντρα σε όλους τους άλλους. Ναι, γιατί εσύ κάνει ρεπορτάζ και ξέρεις. Ε, βέβαια. Αν δεν κάνεις ρεπορτάζ και πας να δημοσιεύσεις αυτό που σου λέει το τάδε συμφέρον ο άλλος που έχει, ξέρω εγώ, Κάποιε σκοπιμότητες και όλα αυτά Ήταν φανερό ότι κάποια συμφέροντα είχαν αποφασίσει και ήθελαν να επιβάλλουν αυτή τη λύση, έτσι, εκ των υστέρων, στον Βαβάνδρεο. Τα συμφέροντα, τα συμφέροντα που, ήθελαν, που, ήθελαν, που ήθελαν την παρουσία του οικονομικού επιτελείου του Σιμήτη και των ίδιο σημήτη, στο, στα υψηφοδέλη του Πασόφιου. Έτσι, ήθελαν να παίρνουν λοιπόν το οικονομικό, τον Σιμήτη με, το, με, το με τον Στουρνάρα και με διάφορους άλλους Πασόφ Με όλο το οικονομικό επιτελείο του να και με, με επικεφαλής των συγκεκριμένων τραπεζίτη να τον, να τον επιβάλλουν ως οικονομικό επιτελείο του παπα Αυτό ακυρώθηκε. αυτό που δεν καταλάβαν ε... ορισμένοι και μου κάνει εντύπωση. Κοίταξεις. όταν ο παπα αφήνει εκτός Παπα-αντωνίου Αλέχο Αλέκο Παπαδόπου Βερελή, Στο τέλος και Σιμίτη, είναι δυνατόν να πάρει επικεφαλής και να σημαντωθείς οικονομική πολιτική. Με τον με έναν... τραπεζίτη του Σιμίτη. Τραπε... Ναι, αυτό ακριβώ. Γιατί ο Παπαδήμος δηλαδή και ήταν 8 και χρόνια το... ο... τράπεζα Ελλάδος Τράπεζος επί είναι... Δηλαδή ο τραπεζίτης του Σιμίτη. Ναι. Από την ένα και τον Καρατσά τον, τον Μακαρίτη στην Εθνική Τράπεζα και από την άλλη... Τον το Παπαδήμο, ο οποίο έκανε το παιχνίδι του Σιμίτη. Από την άλλη πλευρά, πάντω, α πω, ο Νίκο, αυτό δείχνει και την επιμονή του Παπαδρέου να εφαρμόσει την πολιτική του. Ναι, ασφαλώ, γι' αυτό το, τα, τα κρίνουν και καλά κάνει και τα λε. ότι θα μπορούσε να τον οθεύσει. Και να πάρει τον Παπαδήμο, αφού του ήθελαν και οι άλλοι τα συγκροτήματα του τύπου και τη οικονομία, να τον βάλει επικεφαλή και να τον κάνει και υπουργό και να γίνουν όλα με λίγα. Αλλά εδώ φαίνεται το άνθρωπο θα πάει για Λες ότι πάει για σύγκρουση, έτσι. Και με είναι αυτά που και είπε. Άλλο... Και... Ναι, και αυτά που είπε περιχούντα, έτσι. Είναι για τη αν... μία ελευθερία του τύπου και λοιπά. Και των μέσων και όλα αυτά. Εννοείται. Ότι... Περιμένουν πάει... αλλαγέ. Περιμένουν αλλαγέ στα... και στα μέσα ενημέρωση και στη δικαιοσύνη και σε διάφορα άλλα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε. Γιατί είναι αυτό που είπε. Δεν του δίνουν μεγάλη προσοχή. Δεν ακούγανε και ξαφνικά τα ακούνε όλα μαζί δίνοντα σημασία. Δεν πιστεύαν ότι θα γινόταν πρωθυπουργό και μάλιστα τώρα. Ακριβώ. Ακριβώς. Εγώ όμως θα παρακολουθούσα όλα, όσα λέγε, όλα αυτά τα χρόνια και ξέρω ότι θα κάνεις στην οικογένεια, ξέρω τι θα κάνεις με τον εκλογικό νόμο, ξέρω τι θα κάνεις στη δημόσια διοίκηση. Ε, λοιπόν, να μην τα πούμε όλα. Εγώ λέω να τι βάλουμε τελείω. Λοιπόν, ιστορία, το κυβέρνηση τι θα... κυβέρνηση θα κάνει και πώ θα γίνει η επόμενη μέρα, όλα αυτά. Εγώ λέω να τα πούμε αύριο μεθαύριο, να δούμε πώ θα μα πάει και ο χρόνο. Και... Γιατί τρέχουμε και εμεί στι εφημερίδε τα ρεπορτάζ κλπ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε μέσα στη βδομάδα πάλι από εδώ για... και σχολιάζοντα το τι γίνεται, αλλά και για το τι θα κάνει ο Γιώργο. Έτσι. Με βάση το, το, το, το πραγματικό ρεπορτάζ όχι τις μαϊμούδιες των, των υπολείπων. Ε, ναι, τώρα εντάξει, εμείς προσπαθούμε <laughs> να μας δω στο, στο πραγματικό ρεπορτάζ, <laughs> ό,τι και να μας λένε. Ωραία, έτσι είναι. Λοιπόν, και νομίζω αυτό αποτυπώνεται και φαίνεται, έτσι, και, και στα ρεπορτάζ και σε όσα γράφουν και όσα, όσα λέμε. Και άλλωστε εδώ είμαστε για να αποδεικνύεται η αλήθεια του ρεπορτάζ Κρινόμαστε κι εμεί, όπω και αυτοί και όλοι. Λοιπόν, δε και... δεν μπορεί να σε, Επειδή δεν παίρνει εσύ τι αποφάσει, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα γίνει το ένα ή το άλλο. Όχι, όχι, αλλά η αλήθεια του ρεπορτάζ χωρί κοπημότητε φαίνεται. Έτσι. ναι. Δεν... δεν παίρνουμε εμεί, ούτε Έτσι. και περνάμε εμεί. Αν, αν το θέλαμε να το κάνουμε αυτό, θα αλλάζαμε επαγγελματία με τεράστιε. <laughs> λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την. Καλή καλά. Ευχαριστώ. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can't get what she came for. She's buying a stairway There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts Yeah. Mm -hmm. you. door for those who stand long and